Λοιπόν η κυρία Αργυρό από την Ιαλιούπολη, σας σας καλησπερίζει Την κυρία Αργυρό που δεν το ρο που μασάει το ρο Λοιπόν η κυρία Αργυρό Τι η κυρία Αργυρό και δεν το ρο καθαρό Και σας λέει σας ψηφίσαμε, σας εμπιστευτήκαμε Αλλά μας φλωμόσατε στο ψέμα Πείτε μας την αλήθεια θα το εκτιμήσουμε Δεν έχουμε πει κανένα ψέμα. Δεν θα πήγα ένα Κανένα ψέμα. για This is a pipe. Δεν έχουμε πει κανένα ψέμα. Δεν θα πήγα κανένα νοσομα. Κανένα ψέμα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Και αυτό το τελευταίο είναι από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Το προηγούμενο ήταν από τον Εμίλιο Λιάτσο που είχε καλεσμένη την Όλγα γερο Βασίλη. Και έτσι ξεκινήσαμε με την κυρία Αργυρό, αυτή είναι μια κάτοικος τη Σιλιούπολης, η οποία έθεσε το κλασικό ερώτημα που θέτουν όλοι οι πολίτες, όλοι, οι περισσότεροι πολίτες, όταν βλέπουν Σιριζέικο στέλεχο απέναντι. Μας είπατε ψέματα, παρά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όλα αυτά τα... Πολύ ωραία που λένε με τι εκλογέ του Ιανουαρίου. Τα ξέραν, τι αυταπάτε, τι απάτε, τη θέληση που είχαν, το στρίμωγμα που έχουν φάει, τον εκβιασμό και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Αργυρό, λοιπόν, που δεν λέει το Ρωμα, αυτό το λέει ο Κραουνάκη, έθεσε αυτή την ερώτηση και η απάντηση τη Γεροβασίλη ήταν έτσι όπω την ακούσατε: Ότι εμεί δεν έχουμε πει κανένα ψέμα. Το λέει τόσο καθαρά, το επαναλαμβάνει κιόλα. Και αν κάτι χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση, όντω αυτό, ότι δεν έχουν πει κανένα απολύτω. Ψέμα. Κανεί δεν έχει να θυμάται κάτι ψεύτικο. Δεν μα έχουν κοροϊδέψει. Δεν έχουν διανοηθεί. Δεν του έχει περάσει από το μυαλό. Είναι και αριστεροί. Δεν περνάνε από τα μυαλά των αριστερών αυτά. Να πούνε ψέματα στον ελληνικό λαό. Το κρατάμε αυτό. Γιατί την συνέχεια η Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη να λέει ότι δεν έχουν πει κανένα ψέματα. έχει πήγει στο παρελθόν. Αλλά τώρα το είπε έτσι πιο σίγουρα. Και πάμε μετά σε μια ερώτηση που απευθύνει η ίδια η Γεροβασίλη σε συνέχεια του αν έχουν πει όχι ψέματα. Το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν να είναι, είναι, αναφέρετο, να το αυτό. είναι αναφέρετο ώρα ή να αναφέρεται. Χρειάζεται να το δηλώσουμε, κύριε Λιάτσο αυτό. Ακούστε. Η αριστερά, αριστερά πώ αναδηλώσει σε αυτή τη χώρα. Σκουρλέτης. Η αριστερά με αίμα έχει πληρώσει τα δικαιώματα αυτά. Σκουρδέψτε. να τα ξεχάσαμε όλα, επειδή γίναμε κυβέρνηση σε ένα χρόνο. Κύριος... Έτσι αλλάζει το DNA των ανθρώπων και τη ιδεολογία του και τη ψυχή του. Η αριστερά πώς αναδηλώσεις αυτή τη χώρα Έτσι αλλάζει το DNA των ανθρώπων Και της ιδεολογίας του και της ψυχής τους Ναι Αφού λοιπόν είπε η Γεροβασιλείδη δεν έχουν πει κανένα ψέμα, άντε αυτό να το δεχθεί κανεί, από κυβερνητικό εκπρόσωπο κυβερνήσεων ελληνικών, γιατί εκεί προηγούμενα κάτι τέτοια λέγανε. Αμέσω μετά, στην πίεση ότι δεν λέτε, δεν κάνετε αυτά που λέγατε, δεν είστε και τόσο εντάξει, τόσο καθαροί όσο μπορεί να πίστεψαν κάποιοι, ε, κάνει την εξή ερώτηση, όπω ακούσαμε, αν η εξουσία και η καρέκλα δεν το λέει, αλλά αυτό εννοεί, αν αυτά έχουν αλλάξει το DNA και αν αλλάζει το DNA έτσι των ανθρώπων. Ναι, είναι η απάντηση. Των συγκεκριμένων ανθρώπων έτσι ακριβώ αλλάζει. Με την προπόθεση ότι είχαν DNA τέτοιο αριστερό, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό θέμα, άντε να δεχτούμε ότι είχαν DNA που δεν το πολύ πιστεύουμε, αλλά να το δεχτούμε, όντω έτσι αλλάζει. Από ό,τι έχει φανεί, ειδικά σε αυτή την περίπτωση των Συριζέων, το DNA του άλλαξε λόγω καρέκλα και μάλιστα παράλλαξε και έγινε πιο άγριο DNA από του Σόιμπλε και από τι. Το DNA τη Θάτσερ ή του Ντάισεμπλουμ, άλλωστε αυτοί οι δύο, όχι η Θάτσερ, αν ζούσε μάλλον και αυτοί θα έδινε συγχαρητήρια. Οι δύο όμω σίγουρα έχουν δώσει συγχαρητήρια και έχουν πει τα καλύτερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί που δεν λένε τα καλύτερα, δεν το ξέρουν όμω, είναι οι ταβατζίδε αυτού του τόπου. Δεν συγκρουστήκαμε απλώ με τη διαπλοκή και τη διαφθορά και του ταβατζίδε, όπω έλεγε ο Καναμαλή. Στου ταβατζίδε δε, δεν γονατίσαμε. Τους τζαβατζίνες τους τελειώσαμε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τους τζαβατζίνες τους τελειώσαμε. Τους τελειώσαμε και θα τους τελειώσουμε. Μουσική Του τζαβατζίνες τους τελειώσαμε. Σε τρεις κινήσεις. Ξεκάστε, κουπίστε, τελειώσετε. Του ταβατζίδε του τελειώσαμε! Οι ταβατζίδε δεν το ξέρουν, ε? αλλά δεν χρειάζεται να του το πούμε. Ταραχτούν οι άνθρωποι, το καμένο γυρίζει αριστερά και δεξιά και λέει ότι και του τελειώσαμε και θα του τελειώσουμε. Δεν χρειάζεται να του το πούμε, ξέρουν αυτοί, υπάρχουν. Άλλωστε, οι κυβερνήσει έρχονται και παρέρχονται, αρχίζουν και τελειώνουν. Οι ταβατζίδε σε αυτόν τον τόπο έχουν αρχίσει κάποτε, δεν έχουν τελειώσει ποτέ. Και αν κάποιο περιστασιακά μπορεί να πάθει κάτι. Βγαίνουν άλλοι δύο-τρει, άξιοι, συνεχίζουν το έργο των ταβατζίδων. Ο Καραμαλίστο είχε πει στο Σουβλατζίδικο. Ο Καμένο προσπαθεί να του τελειώσει. Στα ενδιάμεσα και ο Γιώργο Παπανδρέο είχε δώσει μια... μια μάχη. Πιο παλιά και ο Σιμίτη, με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, είχε ανοίξει μέτωπο τεράστιο. Όλοι μάχονται τη διαφθορά και τη διαπλοκή, και αυτή θερειεύει, αντί να υποχωρεί από όλου αυτού του πολύ γερού μαχητέ, τουλάχιστον δηλώνουν στα λόγια αύριο έχουμε το παρετηθείτε τη μεγάλη συγκέντρωση, λαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα θα κατέβει ο κόσμος να πρωτοφωνάξει τι ακριβώς θα είναι αύριο μια εκδρομή Τετάρτη λοιπόν 8 η ώρα όλοι στο Σύνταγμα συγκέντρωση παρετηθείτε μη το χάσετε με τίποτα, με κανέναν τρόπο τέτοια καταβλητική εκδρομή ε, δεν θα, θα μεθυνθείτε να πάτε και θα, και θα μου πείτε Αν είχες δίκιο, ήταν το κάτι άλλο. Μου χέρια, τα μου χέρια, τα Τέτοια καταβλητική γρομι, εδώ ξανακάνει κάνει. Τέτοια καταμυτική γρομι, εδώ ξανακάνει Να πάρετε και, και φταίδε αφού είναι εκδρομή. Βάλαμε και το αντίστοιχο επαναστατικό τραγούδι για να σα τονώσουμε, όλου εσά που θα πάτε αύριο κάτω στο Σύνταγμα, να διαδηλώσετε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να έρθει η επόμενη κυβέρνηση, η οποία είναι ίδια με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτήν εδώ, γιατί όλα αποφασίζονται στο Βερολίνο, στι Βρυξέλλες, δεν αποφασίζονται στην Αθήνα. Οπότε όλα αυτά που κάνουμε εμεί εδώ για να αλλάξουν οι κυβερνήσει, να έρθουν οι άλλε, καταλαβαίνετε όλοι πόσο περί τα Τα έχουμε ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 6 Χρόνια. Αυτά λέει ο Άδωνης για την αυριανή συγκέντρωση με αίτημα να παραιτηθούν εκδρομή Ο Άδωνης όμως δεν είπε μόνο αυτά Κατάλαβες μπουμπούκο με το χρυσό ρόλο εκ της μπουμπούκας στον καρπό και τη έλθει στο γραφείο του Υπουργείου που έρχεται ο θράος να λες και οι τωρινοί την υγεία Ας το διάολο χαμένε το χαμένε Κατάλαβε Μπουμπούκο με το χρυσό ρόλεκ τη Μπουμπούκα στον καρπό. Α το διάλογα μεν. Μετά τον χαμένο, τι ώρα που το λέγει, μίζει και το δικό του στόμα. Διαβάζει μήνυμα τηλεθεατή, αλλά το χαίρεται και ο ίδιος όπως το διαβάζει. Φαντάζομαι το χάρη και ο τηλεθεατής, το χαίρεστε και εσείς όσοι μισείτε τον Άδωνη ή μόνοι που θα πρέπει να στεναχωρηθήκατε είστε όσοι τον αγαπάτε. Να τον ακούτε τώρα να στέλνει τον εαυτό του στο διάλο, είναι ένα θέμα. Γιατί το στέλνει και με τέτοιο πάθο. Η τελευταία είναι από το νοσοκομείο τη Ιεράπετρα. Πήγε χθε ο Πολάκη, την ώρα που βάζαμε εδώ ηχητικά του Πολάκη. Ήταν εκεί στην Ιεράπετρα. Δέχτηκε την θερμή υποδοχή των κατοίκων και των εργαζομένων. Όπω συμβαίνει πάντα τώρα τελευταία, όλα τα κυβερνητικά στελέχη γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό όπως αρμόζει σε λαϊκούς ηγέτε, συντρόφου τη παναστατική σοσιαλιστικής, Τι άλλο είναι αυτή, αριστερά, μην το ξεχνάμε. Οπότε όταν βρίσκονται στο λαό, λογικό είναι να δέχονται αυτά τα. Καλά λόγια και τι καλέ πράξει. Να μείνουμε λίγο στην αυριανή συγκέντρωση. Κατεβαίνουν όλοι αυτοί που δεν κατεβαίνουν γενικό στο Σύνταγμα παρά μόνο για ψώνια. Λογικό, δικαιωμάτου, δεν το συζητάμε. Όλα πρέπει να συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Έχει ανάγκη από τόνωση η σάτυρα. Πάντα την έχει ανάγκη. Στον τόπο τη σάτυρα έτσι κι αλλιώ. Παλιότερα όμω, τώρα ο Άδωνη καλεί να κατέβει κόσμο, παλιότερα δεν ήταν υπέρ και πολύ των διαδηλώσεων. Θα πρέπει ε, να κάνουμε λιγότερε διαδηλώσει και πορείε και να δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί κάποιε μήμα θα είναι παγκόσμιοι μεταλλυτέ σε και διαδηλώσει. Εντάξει, μπορείτε να είσαι ένα ωραίο πράγμα, ξέρουμε, κάνουμε και την πλάκα μα, αλλά δεν φέρνουμε λεφτά. Πώ να εκφραστεί ο κόσμο όμως. Πώ να εκφραστεί ο Όμω οι δημοκρατίες μπορούν να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογέ κάνει. Σε πέντε χρόνια έχουμε κάνει εκλογέ. πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσει και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Εγώ τι θέλω? Εγώ θέλω μια νέα δημοκρατία να πείσει τους νέους, να πείσει τους ανέργους, να πείσει τους μικρομεσαίους ότι αυτές οι ιδέες θα τους φέρνουν ευημερία και να ρίξουμε τον Αλέξη Πρόσο γίνεται γρηγορότερα. Μην βιάζεσαι την κάθε κυβέρνηση, τη ρίχνει η ίδια η κυβέρνηση και βοηθάει την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή την τωρινή αντιπολίτευση. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα τη αντιπολίτευση σήμερα να ρίξει μια κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Η κάθε κυβέρνηση πέφτει από την ίδια και βοηθάει, εκλέγει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία 40 χρόνια, κυρίω τα τελευταία 6 που τα ζούμε όλα και πιο συμπυκνωμένα. Ο Κατρούγκαλο ζωγράφησε για άλλη μια φορά, μιλώντα για την αυριανή συγκέντρωση του Παρετηθήκη. Παρομοίασε, νομίζω έχει και απόλυτο δίκιο. Το Τζίπρα με τον Αλιέντε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσά, στου τελευταίε μα. Υπουργέ, κατσαρολιάδα λέτε. Τι κατσαρολιάδα. Την ξέρουμε από τι διαδηλώσει για να πέσει ο Αλιέντε, έτσι δεν είναι. Κινητοποιήσει δεν κάνει μόνο η αριστερά ή ο κόσμο τη εργασία. Κινητοποιήσει κάνουν και άλλοι, αυτή που είναι αντίθετη. Του έχουμε δει λοιπόν αυτού σε πολλέ περιπτώσει. Εγώ γι' αυτό, να σα πω, μάλλον χαίρομαι που θα γίνει αυτή η συγκέντρωση την Τετάρτη. Όχι απλώ για να δούμε πόσοι θα είναι, αλλά κυρίω για να δούμε ποιοι θα είναι. Για μένα, η εμβληματική μορφή του ποιο θα είναι είναι ο κύριο στη συγκέντρωση του Ευρώπη που είχε πάει στην διαδήλωση με ένα ποτήρι σαμπάνια. Ξέρετε αυτά τα μακρόστανα που τα λένε φλουτ. Για να δείξει ότι ναι, μεν κατεβαίνει στον δρόμο, αλλά χίδινοχλο αυτό δεν είναι. Την ξέρουμε από τις διαδηλώσεις για να πέσει ο Αλέντε, έτσι δεν είναι. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Την ξέρουμε από τις διαδηλώσεις για να πέσει ο Αλέντε, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς το ίδιο αυτό που θα γίνει αύριο είναι σαν αυτά που γίνονταν στη χειλή πριν το 73. Εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια, ακριβώ το ίδιο. Ο ηγέτη είναι ίδιο με τι αναλογίε τη εποχή. Ο Τσίπρας μοιάζει σε πάρα πολλά με τον Αλιέντε. Όντω, κάνει τα ίδια που έκανε ο Αλιέντε, είναι ίδιο το περιβάλλον. Με κανένα αυτόματο στο χέρι θα τον δούμε και τελευταία μέρα εκεί όταν θα βοβαρδίζουν το προεδρικό μέγαρο. Πρέπει να περνάει πολύ ωραίο κατρούγκαλο στο μυαλό του, με τον εαυτό του, γιατί μάλλον αυτά που λέει τα πιστεύει. Δεν γίνεται να μην τα πιστεύει, δεν μπορεί να τα λέει εξ γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που λέει, τόσε μεγάλε. Ιστορίε αυτέ αυτές που λέει, οπότε, μάλλον τη βρίσκει γενικότερα και μα βοηθάει και εμά όλου όταν κάνει τέτοιου συνειρμού, τέτοιε συγκρίσει. Και πάντα θυμόμαστε ότι ο Κατρούγκαλος είναι ένα κομμουνιστή όπω ο ίδιο και μόνο αυτό στον πλανήτη δηλώνει σχεδόν καθημερινά από ό,τι βγει σε κάποιο μέσο ενημέρωση. Παλιά δεν ζητάει και μόνο ο Άδωνη να πέσουνε, ή δεν ζητάει τώρα ο Άδωνη να πέσουνε, ή δεν ζητάει τώρα ο Τσίπρα να πέσουνε, αλλά παλιά το ζήταγε όμω. Είναι παλιά δήλωση, φανταστείτε και τον Τζίπρα και τον Καμένο, αν το θέλετε να το βάλουμε στο σήμερα, ότι τη λένε μπροστά σε να καθρέφτη. Εάν ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκωθεί, εάν δεν προκαλέσουμε ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό σεισμό, εάν δεν αναγκάσουμε αυτή την κυβέρνηση σε παρέτηση ώστε να οδηγηθούμε με τη λαϊκή και να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή των συσχετισμών, η δύσμυρη αυτή η χώρα δεν θα δει καλύτερε μέρε. Ζητούμε την παρέτηση της κυβέρνησης κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν αναγκάσουμε αυτή την κυβέρνηση σε παρέτηση και να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή των συσχετισμών, η δύσμηρη αυτή η χώρα δεν θα δει καλύτερες μέρες. Σβήνουμε το ΕΑΝ και κρατάμε το τελευταίο που είπε ο Τσίπρας. Ως βεβαιότητα, η δύσμυρη αυτή χώρα δεν θα δει καλύτερες μέρες. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο. να σας πούμε ότι έχουμε και τηλέφωνο, το οποίο έχει αριθμό, 211 208, 200 ξέρετε ποιο σας περιμένει εκεί με χαρά. Έχουμε και κινητά εδώ, μηνύματα, συστήματα, SMS, αν θέλετε να στείλετε, γράφετε real και no... Ό,τι θέλετε και μετά στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio.papakiria.lefem.gr Ο Μάριος Καήγης ρυθμίζει τον ήχο και με μια ωραία διαπίστωση αληθινή διαπίστωση από αυτές τις πολύ ωραίε που ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Διότι πολιτική σταθερότητα σημαίνει η κυβέρνηση που κυβερνά να βρίσκεται σε αρμονία με τη λαϊκή βούληση και λαϊκή επιθυμία Η κυβέρνηση που κυβερνά να μην είναι αυτή η οποία άλλα έταξε και άλλα έπραξε μετά την εκλογή τη. Ποιοι είναι αυτοί που δεν φοβούνται το καλσόν. Αυτοί που κυκλοφορούν με Υπάλαβες μπουμπούκο με το χρυσό ρόλεκ της μπουμπούκας στον καρπό. Ας το διάολο χαμένε. Στους ταβαντζίδες δεν γονατήσαμε. Τους ταβαντζίδες τους τελειώσαμε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Υπάλαβες πορπεντζάρκ. Δεν έχουμε πει κανένα ψέμα. Δεν ήθελες πει κανένα ψέμα; Δεν έχουμε πει κανένα ψέμα. Δεν είχα πει κανένα ψέμα; Κανένα ψέμα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Από αυτές όμως τις ώρες μου αρέσει να τις ακούω όταν κυρίως τις λέει η Γεροβασίλη. Το κατεστημένο οι ταβαντζίδες το οποίο έχουν χτυπηθεί από τον Πάνο Καμένο και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρόλα αυτά υπάρχει και κυνηγάει τώρα άλλου αφού έχει χτυπηθεί από τον Καμένο και τον Τζίπρα το κατεστημένο κυνηγάει πολύ έντονα αυτούς που το κυνηγούν ένα παράδειγμα κυνηγημένου από το κατεστημένο επειδή το κατεστημένο τον θεωρεί επικίνδυνο είναι αυτό που ακολουθεί Δεν έχω μπει σε ευρώμικα παιχνίδια εγώ να αλλά δώσω, να δώσω κάτι να με ανεβάσουν λίγο εγώ αφήνω τα ποσοστά και πιστεύω στον εαυτό μου εγώ με το μικρόφωνο στη Βουλή από το μικρόφωνο της Βουλής τα κάνω όλα κύριε Γιώργο μου γιατί είναι πολύ που πολεμούν να με εξοντώσουν τίλετε τα, πολλ... τα κατεστημένα σε πολλές περιοχές πολεμούν να με εξοντώσουν θίγονται Τα καλύτερα σε αυτά πάντα τα λέω ο Αυτιάς με το στυλ του. Τι λέτε, τι ερωτήσει, ερωτήσεις, η αγωνία που υποτίθεται παίρνει ο Αυτιάς για να συμπαρασταθεί στον άνθρωπο που είναι δίπλα του και ακούει όλα αυτά που ακούει. Λάος, μέρος Α. Αποστολή, καλησπέρα. Είσαι ο βαρελικό άνθρωπο που, που μπορεί να με βοηθήσει. Όχι, με έχουμε... και... γεμίζει ευθύνη αυτό, με αγχώνει, δεν μπορώ. Αν ακούει ο φορτηγάτη που πήγε και φόρτωσε καλοσχέσει απ' την οδό ήδη στο, στο Γέρακα και πιθαρώ να του πήγε σε κάποιο νησί, να πάρει τηλέφωνο να μα το πει. Τι ήταν κλεμμένε αυτέ, βασικέ. Τι έκλεψε. Ευχαριστώ, Αποστολή. Βοήθησα μου. εγώ τώρα, βοήθησα, βοηθάω. Να το θυμάσαι, έλα γεια. Έχω πάθει πλάκα με αυτή τη Σιριζέα. Έχω πάθει πλάκα. Θέλω να μου κάνει κονέ για πάθε της χωρίζω. Ναι, ε, πρέπει να χωρίσει ε, και αυτή. Είναι το απόλυτο φιλικό. Γιατί τον άντρα τον θέλει πρόστιχο και αλήθεια. Αυτός έρωτας με τον Τζίπρα με έχει συγκλονίσει. πέσει για πάθε της χωρίζω. Ε, τότε να πούμε ότι το... τον θέλει και αδίστακτο και ψεύτη και απατεώνα. Μολούνεζα. Έλα Έλα τη φωρά μου Καρακαλτάκα, τι μου Καλά. Δεν μου στο Gay Pride. Δεν πήγα, δεν με είδε. Εγώ με κουτσίωμο, δεν μπορώ να πάω. Εγώ πήγα. Εγώ με κουτσί, μόλι, δε... ε, να με ένα άρμα καθιστή. Είμαι χειρισμένη δεν πάω εγώ Λάθος άκρου σου κόψανε τι είναι χειρισμένη πάνω να Τρίκαλα, δεν ξενερώνουμε ποτέ. Γιατί? Κάπου πήγαμε να το χαλάσουμε λίγο με το. το Θυμάστε τον το Μιχάλη τον Τάμιλο, έτσι. Ναι, αλλά έχει το ρε γκόμε τρικαλινέ όμω, γι' αυτό δεν ξενερώνεται. Όχι, θα σου πω, έχουμε κι άλλο λουλούδι καλύτερο. Τι? Σήμερα το πρωί λοιπόν βγαίνει στο... σε ένα ραδιόφωνο εδώ τη γειτονική Καλαμπάκα ένα πρώην πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία, νυν αν ανεξάρτητο Έλληνα, δυσαρεστημένο. Κέκ, κέκ. Και... Ποιο? Πατέρα Κώστα είναι το μικρό του, δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Πατέρα λέγεται αυτό στο επίθετό του λοιπόν και τι έγινε, παρετήθηκε Τέτο την Παρασκευή και τον βγάλανε σε ένα τοπικό κανάλι εδώ τη Καλαμπάκα, ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδεται και τη δικιά στην εκπομπή. Και βγάλανε το Λουίσουν τον λόγο γιατί παρετήθηκε και αυτά. Άκουσον, άκουσαν, χωρί ντροπή, χωρί κανένα δισταγμό, βγήκε και είπε αποστόλιο ότι παρετήθηκε γιατί δεν τον βολέψανε. Τίμιο όμω έτσι, του τίμιου να του εκτιμάμε λίγο παραπάνω. Εκτό από ωραία κομμενάκια τρικαλινά, και τίμιου ανθρώπου. Και μην ξεχάσω βέβαια και τον Μιχάλη τον Ταμίλο. Δεν θα καθίσω να μάθω, δεν θα προλάθουμε να μάθουμε, Να νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγια και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να και να βραζούμε. Δεν την κόρη μου για αυτή την ιστορία με τα αρχαία και τα φίλοι. Η προσωπική σου άποψη σοβαρά, ποια είναι. Να κάνουν αρχαία στο γυμνάσιο ή όχι. Εγώ δε, δεν το θεωρώ κακό να κάνουν αρχαία. Να σου πω την αλήθεια γιατί ήμουν και θεωρητικό. να κάνουν να μην κάνουνε Όχι, θα σου πω, εγώ έχω και πρώτα, συγκεκριμένη άμεσα και υλοποιήσιμη Να οι μαλακίες φυσικέ χημίε και τέτοια, τι τα θέλουμε. Εγώ σου μιλάω για τα αρχαία και εσύ μου μιλάω για το ε, Εντάξει, να γίνουν τα δεν χρειάζεται τόση βάση, Έτσι κι αυτό θα σου μείνει, το λίς, λίω, λίω, με Δηλαδή θα δεν. σου μείνει, απλά δεν το συμβάσει. Λα... οποιαδήποτε μαλακιά του φίλη Λα... συμφωνούμε. Να κοπούνε ή να μην κοπούνε σου λέω. Να μην κοπούνε. Λα... Είμαστε και εμείς Λα... οι Έλληνες αρχαιολάτρες. Γιατί. Σε να πάω να διαδηλώσω μαζί με τον Άδωνη. Ναι βέβαια. Γραβατούλα ξέρεις. Γλίτσα yeah. και όρμα. Yeah. Και πλακά τυπωμένα όλο το ίδιο. παρετηθείτε hashtag. Έχω μια γραβάτα από τον το Αυτή με το μίκι κοινό. Θα βάλω τέτοια λες. Ε τι θα βάλεις από τις Φράβο, Και είναι. παχή καλτσόν yeah. με πολλά ντενιέ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ αποστολή μου. Γι' αυτό σ αγαπάω εγώ μορό μου. Γεια. Εγώ σε αγαπώ και για λόγου.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 Έλα άκουσα τον τύπο που μίλησε εκεί πέρα Περασπίστηκε τους Γερμανούς Αυτή yeah. είναι διαφορά μας η Μεγάλη yeah. Και εμάς οι Γερμανοί βιάζαν τις γιαγιάδες μας Ενώ αυτούν με τη θέλησή τους να πούμε. Yeah. Γι' αυτό κάλανε και κάτι πάστα Σαν όλους τους φασίστες yeah. Αυτή είναι η διαφορά μας yeah. Κατάλαβε Μπουμπούκο με το χρυσό ρόλεκ τη Μπουμπούκα στον καρπό. Α το διάλογα μεν. Ωραίο, έτσι γεμάτο, το χέρι, είναι η αλήθεια. Συγκέντρωση υπάρχει και σήμερα, πιο σοβαρή από την Αυριανή. Συγκέντρωση μνήμη, σήμερα το βράδυ, για τα θύματα του Ορλάντο. 8 η ώρα, στο Σύνταγμα, σα διαβάζω ένα απόσπασμα από το κάλεσμα. Οι νεκροί και οι τραυματίε τη επίθεση αυτή, συνάδελφοι μα, τα του είναι και δικά μα, μόλι μια ημέρα μετά τη λήξη του Φεστιβάλι Περιφάνεια. Καλούμαστε να απενθύσουμε για το χαμό νέων ανθρώπων που πάλευαν όπως παλεύουμε και εμείς για ορατότητα και υπερηφάνεια. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που κυκλοφορεί διαδικτυακά. Ε, σας λέω και κάτι ακόμα όπως το διαβάζω. Το άναμα δεν σχετίζεται με καμία θρησκεία υπεποίθηση αναφέρουν οι δύο οργάνωτες. Υπάρχει και σχετική σελίδα στο facebook, δεν χρειάζεται να σας το πω είναι μεγάλο. 8 η ώρα σήμερα το βράδυ. Στην πλατεία συντάγματος για όλα αυτά που συνέβησαν στην Αμερική. Ε, και χωράνε πολλή συζήτηση, αλλά θα ξεφύγουμε τελείως αν ε, μπούμε σε αυτή τη λογική. Ας έρθουμε στα πιο πεζά, τα δικά μας. Η Σοφία Βούλτεψη, μ, δεν είναι και τόσο πεζά, θα μας βοηθήσει λίγο. Έχει καταργηθεί η δημοκρατία, γιατί αν είσαι πλούσιος <coughs> πα χειρουργείο. Διότι φέρνεις το Ένεις υλικό, κορυγία. έχω ονοματεπόμενα. Αν, αν είσαι πλούσιος, πας στα υλικά και κάνεις την εγχείρηση. Έναι, αν είσαι φτωχός, στον πας στον παράδεισο. Αυτό ίσχυε και ισχύει. Είναι μια ωραία αλήθεια. Βέβαια η Vultip λέει επικριτικά για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά ισχύει και για τις προηγούμενες και μάλλον έτσι όπως το βλέπω θα ισχύει και για τις επόμενες. Το This is a Pipe, αυτό είναι μια πίπα. Ένα ηχητικό που μεταδώσαμε στη χθεσινή ραδιοφωνική ελληνοφρένια από τη Λούφα και Παραλλαγή. Όταν ο Πουλικάκο εκεί του μαθαίνει αγγλικά. Ε, το άκουσε ο Δημήτρη Κουτσούμπα γιατί έτυχε να ακούει χτε ελληνοφρένια, τουλάχιστον το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα. Αυτό του και το εκμυστηρεύτηκε το βράδυ. Πώ όμω, σε απάντηση για την ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιεί το κουκουέ, το ξεκίνησε από μακριά και το έφτασε στο This is a pipe. Το πρώτο ζήτημα στο οποίο δίνει σημασία το ΚΚΕ είναι το περιεχόμενο των θέσεων. Και εμείς πιστεύουμε και απευθυνόμαστε έτσι στον ελληνικό λαό που μας ακούει αυτή τη στιγμή να συνηθίσει έτσι να βλέπει τις θέσεις των κομμάτων. Γιατί με ωραία συνθήματα, με ωραία λόγια, με ψεύτικα θέλετε χαμόγελα, με ηλουστρασιών, συσκευασίες κλπ, έχουν αναδειχθεί στην πολιτική ηγεσία Στην κυβέρνηση αυτού του τόπου πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή υπουργή και ο Πρωθυπουργός κάπως έτσι τελικά αποδεικνύεται ότι αναδείχθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Χρησιμοποιούμε μια ορολογία θα έλεγα η οποία μπορεί να είναι επιστημονική είναι ακριβής ορολογία για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε αλλά πολλές φορές δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος, ο ελληνικός λαός να την ακούει ξέρετε τώρα και με τη συζήτηση που γίνεται και το διάλογο με την παιδεία ε, όταν υπάρχουν προβλήματα ακόμα και στην ελληνική γλώσσα στην κατανόηση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο και ελληνικών λέξεων πολυχρησιμοποιημένων Πόσο μάλλον επιστημονικών ορολογιών Και Αλλά πώς να σας πω το εξής Μπορεί το παιδί να μάθει σωστά την νεοελληνική γλώσσα Όταν μαθαίνει τα νέα ελληνικά Από το δημοτικό Μέσα από συνταγές μαγειρικής Ή μέσα από προσκλήσεις σε πάρτι Όπως μαθαίνει μια ξένη γλώσσα Για παράδειγμα Όπως άκουγα Στην ελληνοφρένιμα, στην ελληνοφρένια το πρωί, this is a pipe, αυτό είναι μια πίπα. λέει τώρα στα αγλικά στα, στα ελληνικά. Ε, έτσι θα μάθεις τη γλώσσα. Αυτό είναι το μπόνους που δίνουμε εμείς. Όποιο πολιτικό αναφερθεί στην ελληνοφρένια, τον ακούμε την επόμενη μέρα να κάνει τη σχετική αναφορά, όχι μόνο στην ελληνοφρένια, αλλά και στην ελληνοφρένιμα. Αποστολή μου εσύ! Ε, άλλος εγώ! Αγάπη μου γλυκιά, τι κάνεις! Αγαπημένη μου, μηγκλες! Χαίρομαι που, που κατόβιασε σε αυτή τη λούκα! Α σου πω, Αποστολή μου, ε, παρουσιάζεσαι στην τηλεόραση! Καμιά φορά, ναι! Σε ποιο κανάλι, πανάρι μου! Στο Αλφα του κοντομινά! Τι ώρα! 10 παρα 10, κάθε Δευτέρα και Τρίτη! Τι πω, Τον Ινωχρένια! Μέσα επίση, καλά, ε. <ΣΣΣ> βουλωμένο γράμμα να διάβεσαι, δεν το βλέπεις! Αποστολή, εσύ που κάνει αυτό, Ναι με τη βουτσουρμά! Εγώ, ναι! Αχ, Τσαρέσει ο ένστολο, ε! Πατάκια μου γλυκά! Ομόμαλε όλε! Χάρηκα, αποστολή μου! Κι εγώ, κι εγώ να σε καλά! Καλό μεσημέρι, παιδί μου! Με τι ηλικία μιλάω? Τι ηλικία? 70 ετών! Α, έπρεπε να ρωτήσω με πιο κόσμο μιλάω. Εντάξει, ευχαριστώ! Δεν πειράζει, η καρδιά είναι νέα! Κατά τη γνώμη μου, τα βυζιά έχουν σημασία, Ά. αλλά οκ, okay, το δέχομαι για την καρδιά! Τι ω να λένε ότι θέλουν για σένα! Θα του αφήσω! Του έχω και εσμένου! Εγώ να δει! Γεια σου, αποστολέχη μου! Του ψυχού λαού! Γεια σου, μάντσα! Εμά έχουν τρέξει όλοι με τι μεταρρυθμίσει. Τι θα γίνει, Φτάνει λε. Λες. Ναι, φτάνει. Την εξαθλίωση της κοινωνία, α πούμε, ο τσακαλώτο την είχε ονομάσει μεταρρυθμιστική κόποση. Και το είπε και με τη μία. Α, μου αρέσει. Εντάξει, αυτοί είχαν τον τρόπο του, βέβαια, πάντα. Ναι, να αλλάζουν τα νοήματα των λέξεων. Έχουν το ταλέντο αυτό. Το έχουν, να του το αναγνωρίσουμε. Ναι, ναι. Γιατί λέτε μόνο το κακά, γι' αυτό λέω. Τι στέχημα ότι και πάλι με πόνο ψυχή, βεβαίω, θα τα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 Έτσι όλο το κύπλα. Όχι, όχι, πρέπει να άλλη. Τώρα φεύγει ο τσίπε. Λέω όλο. Τώρα αυτό, τσίπα. <laughs> δηλαδή αν σε φτάνουν όλοι <laughs> προηγούμενοι στο χείλο του κρεμού και ο τσίπρα σου κάνει μια έτσι να σε ρίξει, <laughs> δεν λέω ότι δεν φτέγαν οι άλλοι που σε πήγανε εκεί, <laughs> φτέγανε. <laughs> Αλλά αν αυτό σε πρόκειται να πέσει, έ, δεν μπορεί να μην έχει κι ευθύνει. Απλά τα σε έφερα αυτό με χρειακή. Μην λέει καμαλά αυτό του περάζει. Και τι να πω αν δεν <laughs> μπολιά και βγαίνει, δεν βγαίνει αλλιώ. Εσύ, τα αφράλα μπιοστά, νοσοκομεία μιοτράπησε. Τα πάντα ή δεξιά δεν είναι 80 χρονών, ερέω δεν ξέρει! Nie yes, za Το κερατό σα, όλο κύπλα, θέλει και αυτό πέρα λέτε με του παλιά και αρτάδε όλου. Καλά για σάσκιο στέκει. Φταίει. Δευτέρα φταίει κύπλα καθόλου. Όλοι οι άλλοι φτάνει. Μπορεί τον... καιρος, όλους τους ναι. Μετά, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλου του δεξού έχει με και όλου λέει για την κάτω του, για του γαργαλιάνου που έγινε η μάχη. Εγώ ξέρω καλύτερα πέρα και δεν δείγματα. Δεν φτέκανε οι αντάτε. Έφερε γιατί του είπαμε να μην και γίνανε με του Γερμανού σε ένα και χτυπάγαν του Αντάτε. Όχι, που ξέρω αυτό και λέει μάτια εκεί πέρα, σοβαρά τώρα. Σοβάράσουμε. Εντάξει. Όχι αλλούπερε. Αλούπε δεν λέμε. Σε αντιλήφθηκα από την αρχή δεν μου τα Μα συντάξει δεν τίποτα και έχω Αυτή έχει παραμύθα του τσίπρα έχει φάει ότι θα σου δώσει 13η εντάξει. Αυτή την και δεν τη δίνουν. δεν το υποστηρίζει, Λέω ότι ο άνθρωπο αυτό δεν είναι και δεν να Και λένε, τώρα και έπρεπε όχι πρωτί ή άλλοι καλύτεροι. Δεν κατάλαβα. Καλά για καλύτερο δεν του λέμε, αλλά τέλο πάντων, εντάξει. Εγώ σα καταλαβαίνω. Oh. Βαρισε στα γεράματα, τι να κάνει. Καλάμε θα... σε έχουν τελειώσει. Τα καλημένα ζωή όλα αυτά δεν υπάρχουν. Σαπνώ περε και oh. αυτέ οι σημα... μάλλον oh. και με τα κυπριακά, τα μπροσκό και τα, τα συναθητέ βλακίσει. Φαριέζε yeah. yeah. κάποια στιγμή. Oh. Τι να κάνει. Oh. Oh. Θα το ρίξει στα κόμματα. Συριζέ, συριζέσαι στα γεράματα. Καθούν και του Αντάδε και του χαλάνε αυτή. Εκεί του βγάζω στον φωλα του Δεν βγήκα από μονακό του. Ναι, καλά. Όχι καλά! Όχι καλά! ¡Cacá! ¡Cacá tote, ¡Cacá, cara, cacá! ¡Háte ya! Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. <tos> <tos> <tos> Mi foní, malon, tú Σαν σήμερα 14 Ιουνίου 1928 γεννιέται στο Ροσάριο ο Ερνέστο Γεβάρα Ντελασέρνα. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. Αλλιώ τον μάθαμε εμείς και ως κομμουνιστή και ως Μαρξιστή λενιστή και ως επαναστάτη, ως υπουργό πολιτικό. Μετά ξανά ως επαναστάτη στα βουνά της Βολιβίας τον δολοφόνησαν. Ε, σαν σήμερα ένα μωρό έρχονταν στον κόσμο Με το τραγούδι, πολύ αγαπητό και πολύ γνωστό Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού Και αμέσως μετά μαγκαζινόμε το Γιάννη Παπαδόπουλο Γεια σας dispara własna, własna, własna, clara, własna, własna, własna, własna, własna, własna, własna, własna, własna, Τώρα τα τηλεφωνήματα από την Παρασκευή, του συντρόφου, συναγωνιστέ ναι, ναι, του Δημοκράτε εκεί που παραπονιούνται για το Μελγαλάκι. Από αυτού άλλου τίποτα έχουμε περίσευμα να ξέρει. Να κεράσω, έχω πολλού. Τώρα τρώω το χρόνο σου και τον χρόνο μου για τα αυτονόητα. Εσύ το προσκλητήριο στο Δίσομο ήταν προσκλητήριο του εμφυλίου, δεν ήτανε. Ξέρω εγώ, εγώ νομίζω ότι οι Γερμανοί ήταν εκεί στο Δίσομο. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Είναι σαν και αυτό που συγκρίνει τον Στάλινγκ με τον Χίτλερ. Εσύ έτσι πώ του άκουσε, πιστεύει ότι έχουν τη δυνατότητα να το καταλάβουν. Όχι, δυστυχώ. Δεν συζητάμε, <συσχετί> αυτονόητα, όντω. Και κάποιο στη μέση, αυτή αποκλείεται να το καταλάβουν Καλό κοσέρβο, Κούτη. Ο, ο άλλο. Τι κάνει αποστολή, κουράστηκα. <συσχετί> Από τι, Με τι δουλειέ, πολλέ δουλειέ. Τα παιδί μου, τόσε δουλειέ. Μετά λέτε δεν έχετε δουλειά. Να, έχετε. Η κυρία εδώ έχει περισσότερε δουλειέ. <συσχετί> να έρθει κάποιο να σα λαφρώσει. Μια ένα, ναι, για μετακόμιση να κάνω. Και άξω από τον άδων ή πολλά βιβλία έχει κουβαλή, ξέρει αυτό από κουβάλλει. Ναι, είναι το όχι εδώ. Επέσ και εγώ ξέρω από καβάλλιμα.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 Πριν 2-3 εβδομάδε είχαν σηκώσει μεγάλο θέμα γιατί δεν πάνε οι υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών στο Κεράνι. Το οποίο Κεράνι, βέβαια, θέλανε να στείλουν τα δικαστήρια του Πυριαάξη. Σηκωθήκαν οι Πυριατέ, δεν. Τώρα λοιπόν θέλουν να στείλουν εκεί πέρα για τι υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών. Και είχαν λοιπόν λησάξει κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν πάνε και πληρώνει το ελληνικό δημόσιο ενίκεια και έτσι κι αλλιώ. Σήμερα λοιπόν το πρωί ήταν δύο. Ε... Μόνο οι με πήρε. <laughs> ήταν δύο εφοδιακοί στον Τράγκα και η κυρία λοιπόν, εκεί που είναι ταμεία των εφοδιακών, έλεγε ότι το κτίριο του Κεράνη ήταν στα 27 ακίνητα τα οποία δόθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και πουλήθηκαν πού? Στην Eurobank και σε ένα άλλο τώρα δεν το θυμάμαι. Ήταν πω δεν όλα γλυκά. Oh. Αυτό ο λάτσε έχει γραφεί στο Μαξίμου ή ακόμα. Όχι, κάτσε. Αυτά είχαν πουληθεί με τι προηγούμενε. Περίμενε. Ανακαινίστηκαν πλήρω, λέει, με.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 μένα επέστα Είδες λοιπόν. Είδα δεν είδα Οι μένοι υποστηρίζουν τις λάτσιδες Οι άλλοι υποστηρίζουν τις βαρδίνο Γιάννης Τέλος πάντων και το σκυλί εκεί που τρώει καυγίζει Πήγα τον Κυρίτσι πριν από ένα μήνα έξω από τη Βουλή. Το πήγα εκεί στο Υπουργείο που είναι στη Σικρού, από πίσω στην πάγιο. Με ρώτησαν αν θα φορολογήσει τι Μου είπε Δεν μπορώ να τι φορολογήσω. Και τότε, αν δεν μπορείς να λέει, κάποια... άλλος, μου μπορεί να τις φορολογήσει, λέω Παρετηθείτε. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο που μπορεί να τι φορολογήσει. Πάντω μου δήλωσε ότι δεν μπορεί να φορολογήσει. Μόνο του συνταξιούχου σε μένα μπορεί να φορολογήσει. Μάλλον το είμαστε πιο εύκολοι. 3,2 η ζωή τσ' αγάπη μου Στη δημοσκόπηση Άντε να μπούμε στην βουλή μην... να τελειώνουμε βουλή. Ευχαριστούμε το Σάββατο άλλους του διαφωλικού να ακούσουμε τη ζωή. Φέρτε τη ζωή εκεί πέρα να, να πάρετε νούμερο, δες. Άιντε! Δεν θέλω να σε ταράξω, το βλέπω ζεστά το θέμα ζωή, ε. το βλέπω ζεστά. Δεν ξέρω μα βλέπω να κατεβαίνουμε μαζί. Αγάπη μου είναι κατσάτη. Η ζωή είναι κατσάτη. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ότι δεν μα κάναν οι άντρε θα μα κάνει η ζωή. Μακάρι, αμήν από το στόμα σου και στον η η που κυβερνά.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 Κατάλαβε Μπουμπούκο με το χρυσό ρόλεκ τη Μπουμπούκα στον καρπό. Α το διάλογα χαμένε! ναι. <συπονίες> <Τοίες> <Τοίες> <Τοίες> Στου δεν γονατίσαμε. Του νταβατζίνε του τελειώσαμε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. <Τοίες> <Τοίες> <Τοίες>